Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε. Εκπομπή ΑΕ ξεκινάει τώρα ω τι 2.30 μαζί σα μέσω τη συγνώτητα του RTFM στους 90,6 ο Δημήτρη Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα. Φυσικά και μέσω τη ιστοσελίδα τη εκπομπή εκπομπή αε.gr. Και μέσω πολλών περιφερειακών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών σε όλη τη χώρα, το έχουμε ξαναπεί, από την Πιερία ω την Κρήτη, μπορείτε να ακούτε την εκπομπή ΑΕ. Λοιπόν, η επικοινωνία μας, να υπενθυμίσω ότι γίνεται μέσω δύο τρόπων, είτε μέσω του email της εκπομπής, εκπομπή αε.gmail.com ή ε, μέσω του SMS 54344 γράφετε γράφεται επαμ, κενό και το μήνυμά σα και αποστολή στο 54344. Να υπενθυμίσω ότι αυτή την εβδομάδα η εκπομπή Πάει Θέατρο δίνει σε πέντε από σας, ε, διπλές προσκλήσεις, πέντε διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Α, την πολύ έτσι, επίκαιρη και ωραία παράσταση που ανεβάζει ο Στέφανος Λινέος, ε, ο εχθρό του λαού του Ήψερ, ε, σε διασκευή δική του αρμοσμένη στο σήμερα, στην επικαιρότητα που βιώνει η χώρα μας. 5 ε, τυχεροί λοιπόν, πέντε διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι. Όποιος θέλει να συμμετάσχει στην κλήρωση μπορεί να στέλνει μήνυμα γράφοντας ΕΠΑΜ, κενό, τη λέξη παράσταση, το όνομά του και αποστολής το 54344. Λοιπόν, εγώ ήρθα να αναβρώ γιατί πρέπει να χαρώ σήμερα, σύμφωνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά ήρθα εδώ στο σταθμό, στον Άρτεφεν και είδα αυτό το κλίμα τη ευδαιμονία, τη χαρά. Δηλαδή μέχρι με... χθε, εγώ θέλω να πω ότι δεν ήταν σκηθροπή οι εργαζόμενοι. Έμπαινε μέσα, του έλεγε καλημέρα, τι κάνετε ευρωπαιδιά και εντάξει, Ήσα που σου μιλούσανε. Σήμερα μέσα στα αστεία και στη χαρά. Ρωτάω, δω τη Γιώτα, τι έγινε ευρωγετά. Συγγνώμη, μπλεύετε, δεν τάμαστε στα νέα. Θα πάρουμε τη δόση, δηλαδή τι άλλο θέλει. Τώρα βέβαια υπάρχουν κάποιε λεπτομέρειε ότι η δόση θα έρθει από τι 13 Δεκεμβρίου και μετά και επίση ότι μάλλον μα βάλουν και κάποιε νέε προποθέσει μέσα. Κοίταξα να σα καταλάβω γιατί θα έρθουν οι επίτροποι. Αλλά αυτέ είναι λεπτομέρειε ε, οι νέε προποθέσει. Επίτροποι θα έρθουν, κάποια επίτροποι εκεί πέρα, τεχνική σύμβουλη είναι οι άνθρωποι. Ε, τότε, δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί τέτοια ιστορία. Λοιπόν ένα δεύτερο ότι. Όλο αυτό το συνοθήλευμα προτάσεων που έχει διατυπωθεί στο κύριο Γκρουπ, είναι μια τεχνική λύση η οποία δεν λύνει τίποτα απολύτως. Γι' αυτό κιόλας η Γκια Λαγκάτ like είπε στη δήλωσή της να δούμε πώς θα την επαναγορά χρέους και μετά βλέπουμε τι κάνουμε. Μάλλον οι Αμερικανοί πιέζουν πάρα πολύ ε, το EFSF να πάρει μεγάλο όγκο ελληνικών ομολόγων. Βεβαίως τι θα κάνει, αν τα καταστρέψει δημιουργείται ένα θέμα. Με την αξιοπιστία επισωτική και την επισλωτική ικανότητα του FESF. Να πω για αυτού που ίσω δεν ξέρουν, γιατί ξέρει πανηγυρίζει σήμερα mm -hmm. ο κόσμο, η χώρα, η πολιτική κτλ. Ότι υπάρχει μια σημαντική παράμετρο. Η επαναγορά του ελληνικού ε, χρέου. Λοιπόν... Βεβαίω επαναγορά, από τη θερογενή αγορά, όσα έχουν μείνει ομόλογα στα ιδιωτικά χέρια. Ακριβώ. Δεν αναφέρεται τιμές... όμω σε καμία. Ναι, δε, δεν δεν, δεν αναφέρω το τι τιμέ. Ούτε αν είναι ελεύθερη η επαναγορά ή αν είναι επιλεκτική. Ναι. Και, πώς, και τι, ποιο θα είναι το ποσό. Και αυτή πρέπει να γίνει ω 12 Δεκεμβρίου μα στι 13 θέλουμε τη δόση. Ναι, σύ, σύμφωνα με τη Λαγκάρτ. Δεν, ναι. ναι. δεν το αναφέρει αυτό το ανακοινωθέν. Η Λαγκάρτ λέει μέχρι τι 12 Δεκεμβρίου το... διότι αλλιώ εγώ δεν εισηγούμε στη, στο, στο ΔΕΛΤΑΦ τη συνέχιση, τη συμβολή, τη συμβολή στο ελληνικό πρόγραμμα. Αυτό λέει. Α, λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα τι ακριβώ θα αγοράσουν και πώ θα το αγοράσουν και σε ποιους θα το χρεώσουν αυτό που θα αγοράσουν είναι ένα ζήτημα, να το δούμε να ξέρουμε όμως ότι και πώς θα εξελίξεται πλέον το ελληνικό χρέο. εάν γίνει η επαναγορά ακόμη και πάρουμε το καλύτερο σενάριο δηλαδή γίνει επαναγορά μεγάλου μέρους του κομματιού εκείνου που είναι ακόμη στα στα χέρια ιδιωτόν το οποίο είναι περίπου 60-63 δισεκατομμύρια μην νομίζουμε ότι έχουμε, έχει μείνει πολύ ναι. τότε μπαίνει ένα θέμα πλέον μετεξελίσσεται ολόκληρο πλέον το δημοσιονομικό χρέος της χώρας σε χρέος προς κράτη ή υπερκρατικούς μηχα... μηχανισμούς και οργανισμούς αυτό μπαίνει ένα τε... είναι τεράστιο ζήτημα τεράστιο ζήτημα ε, ή πλέον το χρέος με τα... με τα δεδομένα αυτά περιπλέκεται η ιστορία διαχείρισης του διότι όταν πλέον ο χροστάς σε κράτη και μάλιστα χροστάς με προϋποθέσεις γιατί δεν χροστάς επειδή δανείστηκες για να διευκολύνει την οικονομία σου δανείστηκες με προϋποθέσεις για να τα επιστρέψεις αυτό σημαίνει ότι έχει παραδόσει ολόκληρη τη χώρα το δημοσιονομικό της, τη διαχείρισή της, τα πάντα αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πάρουμε υπόψη μας, είναι πολύ σοβαρό ότι μιλάμε για χρέο σε τα οποία είναι σε δικαστήρια τα πώς λένε, σε δικαστήρια του εξωτερικού που αφορούν κυρίως του, ε, τα δικαστήρια του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και τα δικαστήρια και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για εκείνο το κομμάτι του χρέους που προέρχεται από α, την πρώτη δόση. Έχει ενδιαφέρον επιπλέον, ε, υπάρχει μια, ένα κενό εκεί στην ανακοίνωση, τι θα γίνει με το κομμάτι εκείνο του χρέους που προέρχεται από την πρώτη δόση από τα 110. Μάλιστα. αυτό είναι νομίζω γύρω στα 73 αν θυμάμαι καλά, αυτά τα 73 δισεκατομμυρία θα επιμεικηνθούν, ε, δηλαδή θα ο χρόνος ε, κατάληξης τους τα από πληρωμή του ε, λοιπόν αυτό δεν ξέρουμε πώ θα γίνει. Η επιμήκυνση αυτή δεν την ξέρουμε πώ θα γίνει και πώ ακριβώ θα επιτευτεί η μείωση των επιτοκίων όταν αυτή τη στιγμή στο σύνολό του οι χώρε σχεδόν στο σύνολό του με ξέρει 3-4 πληρώνουν πολύ ψηλά επιτόκια. Πολύ ψηλότερα επιτόκια ή περίπου ίσα επιτόκια με την αρχική δανειακή σύμβαση που σημαίνει mm -hmm. ότι κάποιο μάλλον σκέφτεται. Πες τον Μέρκελ δεν ξέρω ναι. ε, Να φορτώσει και το πρώτο Να το μετατρέψει σε ομόλογα Η FSF, και να το φορτώσει στο EFSF. όλα Στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Αθαιρότητας Όλα αυτά Σημαίνουν ε, πολλά πράγματα Πρώτον φορτώνεται με ιδιαίτερο χρέος Το ΙΦΣΕΦ Που σημαίνει ότι ανησυχούν οι Ευρωπαίοι Για τυχόν υποβα, Νέα υποβαθμίσή του από του 20 Πιστωτικής βαθμολόγηση. Αυτό το αναφέρουν ειδικά στην ανακοίνωσή του λέγοντας ότι δεν θα επιφέρει αμυντική που το ξέρουν να τους έχει διαβεβαιώσει κανείς ήδη έχει υποστεί μια υποβάθμιση το EFSF και έχει υποστεί υποβάθμιση λέγοντας ότι θα χρειαστεί να σηκώσει μεγάλο βα... πιστοτικό βάρος το EFSF μεγαλύτερο από ό,τι Τώρα που επιβεβαιώνεται αυτό δεν ξέρω πώς θα τη δράσουν ή μάλλον τι κάνει, μια ονειά, ω τα κεράμμυρια. Θα χρειαστεί πολύ ισχυρή πίεση προ οίκου αξιολόγηση για να το κάνουν αυτό. Σε συνθήκε που υποβαθμίζεται η Γαλλία, οι Γαλλικέ τράπεζε, οι Γερμανικέ τράπεζε, όλα. Ξεκινάει. Σχεδόν λοιπόν, όλη η Ευρώπη, έτσι. Έμα πατιάσουν, μια, μια η χώρα, όλη η Ευρώπη στην τελική ανάλυση. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι για τα ομόλογα του EFSF και συνολικά για τον νέο χρέο, υποθηκεύεται ολόκληρη η χώρα, διότι όλο αυτό το χρέο θα μεταφερθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη. Και επειδή έχουμε πάρα πολλέ φορέ ότι έχουμε αναβάλει ας πούμε να συνετήσουμε το καταστατικό του Ευρωπαϊκού του... Μηχανισμού Τρίξης. Θα πρέπει να το κάνουμε γιατί για να καταλάβει ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Δεν μιλάμε για απλό... Και γιατί κρούσκεται τον κόδωνα του κινδύνου Βεβαίως. έτσι με αυτή την, την εκδοχή. Το κλούβ βέβαια της βραδιάς ναι. είναι ότι για να πετύχουμε το 110 ναι. 100 στο 2022 θα πρέπει να συμβούν ναι. δύο Κοσμο, κοσμογονικές αλλαγές να. πρώτον πρέπει να πετύχουμε ένα τε, περίπου 4,5% πρωτογενές πλεόνασμα από το 14 και μετά σε 2 χρόνια και μετά σε ναι. ένα χρόνο σε ουσιαστικά ένα χρόνο δευτόνο, σε ένα μήνα έχουμε δηλαδή λοιπόν α, και το δεύτερο θα πρέπει να έχουμε από το 14 θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης mm. θετικούς ρυθμούς στο ΑΕΠ δεν είναι ανάπτυξη αυτό θετικούς Φυμάνη. ρυθμούς στο ΑΕΠ πώς μεταφράζεται αυτό σημαίνει ότι για να γίνει αυτό ναι. θα πρέπει να εξευρεθούν περίπου περίπου με 25 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο το 13. Η Ελλάδα να βρει 25 ναι, ναι, δις ναι, για, ναι. να για να έχει πλεονασμά Για να έχει πλεονασμά Και να μπορέσει να... Από πού? Το, το πώς θα γίνει θετικό το πρόσημο στην, στην άνοδο, άνοδο στο ΑΕΠ εκεί πέρα που έχουμε κλιμακούμενη ύφεση, αυτό... Το φαινόμενο και στο κύριο Στουρνάρα και στα yeah. Μέντιουμ που Συσβάλλη. διαθέτει. Ναι, να τα δανειστεί και να τον παρουσιάσει ο πλεόνασμα δεν γίνεται πάντα. Πρέπει να τα βγάλει η ίδια. Δεν γίνεται. Πώ, πώ. Πώς. Δηλαδή αυτό και σκέφτε. Και αν δεν το, το υποσείγιο. Mm. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο εκεί. Mm. Το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμη και αν το πετύχουμε, mm. η συμφωνία προβλέπει mm. ότι όλα τα πρωτογενή πλεονάσματα από την πρώτη μέρα που θα διαμορφωθούν. Mm. Μάλιστα. Όχι σε αιτήσια βάση, στη, σε μηνιαία βάση. Σε ημερήσια θα λέγαμε. Θα δεσμεύονται στο, στο ειδικό λογαριασμό. Α, αυτό που υπάρχει στην Τράπεζα τη Ελλάδα. Πέραν των τοκογλύφων. Mm. Ακριβώ. Λοιπόν, που σημαίνει ότι για μα είτε έχουμε πλεόνασμα είτε όχι είναι το ίδιο και το αυτό. Δεν, δεν μα αφορά. Για τους Μπράβο. Δεν αφορά τα δημοσιονομικά τη χώρα. Δεν θα είναι ένα πλεόνασμα το οποίο θα, θα πηγαίνει. Στην, στην οικονομία θα είναι ένα πλεόνασμα που θα πηγαίνει στου δανειστέ. Δηλαδή, έστω και το πετύχουμε. <Συγχ> Πράγμα όπω λε και το εντάξει, και εγώ δεν χρειάζεται να ξέρει πολλά μαθηματικά, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό μέσα σε ένα χρόνο. Ναι. <συγχ> <συγχ> λοιπόν, αλλά έστω και το πετυχαίναμε. Ωραία. <συγχ> <συγχ> <συγχ> λοιπόν, αυτά δεν ήταν χρήματα που θα γινάγανε στην ελληνική οικονομία Όχι για την βέβαια. ανάπτυξή τη και για να αντιμετωπίσει όλε αυτέ τι καταστροφέ που υπάρχουν τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά πάνε στου δανειστέ. Ναι. Συν 30% επί του το, το, το, το, το, το προβλεπόμενου προηγενούς πλεονάσματος. Τα 25% συν 30%? Συν 30%. Συν 30%. Ναι, έτσι. Ναι. Ε, όχι, το πρωτογενέ πλέον, πλέον, πλέον όσο και αν είναι αυτό, mm -hmm. συν 30% επί του πρωτογενού που θα πρέπει να πηγαίνουν οπωσδήποτε, Όπως και δίποτε, ναι, στο... στου τοχοβλήπου, στο, στο ειδικό ταμείο. Επειδή αυτοί το οι, οι δανειστέ έχουν υπολογίσει αυτά τα χρήματα, τα 25 δι ότι θα τα πάρουν, αλλά επειδή ξέρουν πολύ καλά ότι εμεί αποκλείεται να το έχουμε αυτό το πλεόνασμα, θα μα τα πάρουν κάπω αλλιώ. Ε, μάλλον. Ξέρω εγώ. Γιατί αυτοί δεν μπορούν να βάζουν στα χαρτιά έτσι νούμερα. Όχι, αυτοί τι κάνουν. Καταρχήν τα νούμερα που λένε και οι προσδοκίες ποσοστών προ... επί το ΑΕΠ είναι αυθαίρετα. Αυθαίρετα. Ναι. Και ξέρετε πως φτιάχνουν το σενάριο. Είναι πολύ απλό. Εγώ θέλω ε, να κάνω το, το χρέος το 2022, 110% επί του ΑΕΠ. Άρα φτιάχνουν ένα σενάριο που ναι. να με δίνει το 110%. Τόσο επιστημονικά προσεγγίζω. Ποιο είναι το, το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι πως βάζω χέρι στην περιουσία των Ελλήνων. Είτε δημόσια είτε ιδιωτική. Εκεί είναι. Γι' αυτό και έχουν αυστηρές προϋποθέσεις. Σου λένε θα σου δώσω εγώ τα 9,3 που περισσεύουν θα κραμμαευθούν σε τρεις δόσεις λέει. Σιγά τις δόσεις δε παιδιά. Δηλαδή από τρία 3, κομματός... Σε 3 ,3 δόσεις και θα δούμε. 3,1 ναι, αλλά όταν... συγγνώμη, όταν... έχει ο... όρους οι τρεις δόσεις. Βεβαίως, έτσι. όταν ο νέος δανεισμός που προβλεπόμενος νέος δανεισμός mm. για το 13, Ξέρετε πόσο θα, θα είναι για το ελληνικό δημόσιο, προβλέπετε μπάστο το προβλεπόμενο που ψηφίσανε. Mm -hmm. 66 δισεκατομμύρια. Ναι. Mm. Και θα μας δώσουν 9,3 αυτοί. Σε τρεις δόσεις Και, και σε τρει δόσει. Mm. Μόνο και μόνο για να εξασφαλίζουν mm. ότι πριν από κάθε δόση θα έχουν κάνει αυτά που μας έχουν πει. Mm. Κυρίως το φορολογικό. Το φορολογικό, το Γενάρη. Ναι, δεν δηλαδή θα να πω πήγει. ότι είναι κυρίως αυτό το θέμα, Βεβαίως. έτσι. Ό, το δεν είναι κυρίως. Θα, φορο... θα σου πούνε μετά τους Α. κώδικες τους άλλαξες. Τους κώδικες, δηλαδή... Ε, Πολιτικής ναι, δικονομίας ναι, ναι, ναι. και λοιπή. Τόσοι έχεις αλλάξει, άλλαξε τους. Για να σου δώσουμε τη δόση. Ναι. Μετά να σου πούνε την αναθεώτηση, του σύνταγμα την έκανες. Άλλαξε τα. Με όλο αυτόν τον τρόπο, μέχρι την επόμενη άνοιξη, υπολογίζουν ότι θα έχουν ολοκληρώσει. Την, ε, την αλλαγή χέριών στην Ελλάδα ιδιοκτησιακού καθεστώδους να το πούμε έτσι Μάλιστα. και, και ιδιωτική περιοσίας όλα, τα έχουνε τελειώσει να. Και το των ιδιωτικής όσους μας ακούνε που πιστεύω λοιπόν, είναι. μα δες ε, σου προσθέτουν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και το νέο φορολογική μεταρρύθμιση προσθέτουν βάρες τον ελληνικό λαό ενώ ξέρουν Φορολογικά Ενώ ξέρουν ότι αδυνατούν πλέον οι Έλληνες φορολογούμενοι να καταβάλουν τι ε, τακτικέ τους υποχρεώσεις. Okay. Και λένε τώρα κιόλα ότι με ενδεχομένως το νέο φορολογικό νομοσχέδιο να προβλέπετε μια ρύθμιση, νέα mm. ρύθμιση φορολογικών οφειλών mm. που θα τραβάει σε μάκρος και θα κατεβάζει πάρα πολύ την, τη uh, δόση. με και 50 ευρώ. Εγώ πιστεύω yeah. ότι θα το, το κάνουν δώστε και σώστε. Δηλαδή ένα τάγιο, ένα δώστε, ένα δώστε. Λοιπόν. Αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό θα βελτιώσει τα δημοσιονομικά. Όχι. όχι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε 11, Ιανουαρίου, σε 11 Νοεμβρίου για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο εξέδωσε ομόλογο έντοκο, έντοκο γραμμάτιο ενό μήνα για να εισπράξει εκτάκτο 4-4,6 αν καλά, δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Τόσο τραγική δημοσιονομική κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Και δεν βρίσκεται γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε μόνο τα οφειλόμενα, αλλά γιατί καταρρέουν τα δημοσιονομικά. Ναι, Όποιος σας πει σήμερα ότι η υστέρηση των δημοσιονομικών εσόδων είναι μικρή, είναι απατεώνας είναι ψεύτης. Γιατί δεν μπορείς να έχεις υστέρηση ληξιποδοσμούς οφειλές 10,2 δις το τέλος του Αύγουστου και ξαφνικά να μας παρουσιάσουν ότι το, ε, η υστέρηση τακτικών εσόδων του προπολογισμού είναι της τάξης το 1 με, 2, 1 με 2 δισεκατομμύρια, όπως εμφανίζουν ε, τώρα σαν ανακοινώσεις. <στα> κάτσε τώρα σε ένα μήνα που λύγει ο χρόνος, έτσι. Μπραβ που και τα τέλη μέσα. Γιατί ναι. έσοδα είναι αυτά. Κανονικά πρέπει Τι να είναι το... Τώρα θα έπρεπε να εκδώσουν το νέο δελτίο για τις ληξιπέντες προς Αφήσουμε να το αφήσουμε και το Δεκέμβρη. Mm -hmm. Κανονικά, κανονικά, από τον Ιούλιο στον Αύγουστο εκτινάχτηκαν 6, τόσο, πάνω από 6 δισεκατομμύρια οι ληξιπέντες προς στο δημόσιο. Mm -hmm. Στο επόμενο τρίμηνο που πέφτει η δεύτερη δόση ε, της οφειλής, που είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα και με δεδομένου ότι δυσκολεύουν, δυσκολεύουν ακόμη τα πράγματα από ό,τι ήταν τον Αύγουστο. Και φυσικά τώρα αρχίζουμε να νιώθουμε θα, νιώθουμε, θα νιώσουμε και τις νέες περικοπές. Άρα η επιδίνωση θα είναι ακόμη περισσότερη. Εκτός εάν υπάρχει εισόδημα από κάπου και δεν το βλέπω. Δηλαδή από πού θα υπάρξει πρόσθετο εισόδημα σε αυτούς που χωστάνε να. για να μπορούν να το αποδώσουν. Πού. Ή θα πρέπει να κάνουν μαζικούς πληστηριασμούς οπότε να καλύψουν ένα σημαντικό κομμάτι. Εντάξει, πού να το κάνουν και πληστηριασμούς να κάνουν πού έχουν ξεκινήσει να κάνουν. Γιατί φεύγουν συνέχεια κατασκευαστήρια από την αφορία. Mm -hmm. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει προπληστηριασμό. Υπάρχουν τρόποι να το ανακόψει αυτό κάνεις, το πράγμα. Ναι, ας και ας ναι. μην πανικοβάλλεστε. Κατασκευαστήρια δεν σημαίνει τίποτα. Mm -hmm. Μπορεί άμεσα να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Αλλά τέλο πάντων, ακόμη και να πούμε ότι κάνουν πληστηριασμού και μαζεύουν τα κίνητα του κοσμάκη. Γιατί για οφειλέ προ το δημόσιο. Αυτό δεν μετατρέπεται σε εισόδημα. Πρέπει να τα πουλήσει το ελληνικό δημόσιο. Πού θα τα πουλήσει, ποιά αγορά. Λοιπόν, άρα το λογικό είναι στο το κλείσιμο του, του Δεκεμβρίου να βρει το ελληνικό δημόσιο με περίπου 13 δισεκατομμύρια μέσα. Λήξη πρόσφασης ο yeah. στο δημόσιο. Yeah. Τώρα, πόσο απαταιώνες είναι αυτοί τα επιτελεία του κ. Στουρνάρα ώστε να μην το εμφανίσουν αυτό 13 δισεκατομμύρια στα 46 δισεκατομμύρια που προβλέπουν ότι θα είναι φορολογικά τα έσοδα που το κλείσιμο του 12. για βάρτε τα να δείτε Ένα στα 425% τακτικών εσόδων mm. πως είναι δυνατόν να μπει στο 13 με τις νέες περικοπές και τις μειώσεις και να θεωρήσει ότι θα έχεις πράξεις, από πού πόθεν mm. λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, το μόνο που τους νοιάζει του Ευρωπαίου και του Αμερικανούς είναι το εξής, η εκποίηση, ρευστοποίηση του ελληνικού κράτους. Του ελληνικού κράτους ως πολιτείας και όχι ως μηχανισμού, απλά και μόνο. Αυτό είναι το καινούριο που μας έφερε η νέα μέρα του κυρίου Σαμαρά. Και δεν ξέρω. Νομίζω, όχι δεν είναι καινούριο, με συγχωστά να πω κάτι, επειδή το λες πολύ καιρό τώρα, το έφερε πιο κοντά πλέον. Όχι μόνο. Έτσι. Ναι, αυτό είναι, είναι, είναι, είναι αυτό, μια πλευρά. Οπότε το συνειδητοποιεί περισσότερος κόσμος από αυτός που σε άκουγε, σε πίστευε, παρακολουθούσε, έτσι. Όχι λοιπόν, θέλω να πω, Το συνειδητοποιεί περισσότερος κόσμος. Είναι και πλέον. το γεγονό ότι πλέον είναι και, η, είναι και η σύμφωνη γνώμη των Αμερικανών. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο. Είναι ένα στοιχείο. Εδώ λοιπόν υπάρχει συμφωνία υπάρχει συμφωνία. Να δούμε η συμφωνία... Πραγματική συμφωνία πάμε στη δευστοποίηση mm. τώρα πως έχουν μοιράσει ή πως θα μοιραστούν μεταξύ τους τη Λία του Κουφαριού αυτό η μέλη να το δούμε στην πράξη. καθότι η Λαγκάντ λέει ότι εγώ δεν εισηγούμε αν δεν δω που σημαίνει ότι κάτσε να δούμε πως θα φτιαχτεί όλη η ιστορία και πως θα μοιραστούν τα ημάτια mm -hmm. λοιπόν εκεί πάμε και στη βάση αυτή όχι απλά μόνο δημοσιονομικά ή οικονομικά. Η Ελλάδα μεσα στο 13 θα αλλάξει ο, οριστικά χέρια. Και να σας το πω έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Δεν είναι μόνο το πλαίσιο το οποίο έχει ελλειωθεί πλήρω. Δεν υπάρχει πλέον ε, το, το εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Έχει τροποποιηθεί ριζικά. Ριζικά. Και μία αναστρέψιμα υπό το υπάρχον καθεστώ. Είναι μία αναστρέψιμο. Και όποιο σα λέει ότι είναι αναστρέψιμο απλά δεν ξέρει τι γίνεται. Ή απλά ζει στη φαινάκη της νο... τη... Τη... μια νομικήστικής φενάκη. ότι δίθεν εμείς θα πατήσουμε σε κάποια διάταξη του συντάγματο και θα το τη φέρουμε κολοκύθια με τη ρίγανη δεν υπάρχει καμία δυνατότητα τέτοια. πλέον έχουν αλλάξει και θα αλλάξουν τώρα και θα τα βάλουν και στο σύνταγμα κιόλας και οπότε άντε τρέχα γύρευε και Νικόλο Καρτέρι υπό το υπάρχουν καθεστώ ναι. μας έχουν δώσει δέσεις χειροπόδαρα με, το... ναι. με τις δεσμεύσει αυτές που έχουν επιβάλει Λοιπόν, αυτό να το ξέρουμε, γιατί κάποιοι τάζουν λαγούς με πετραχίλια υπό το υπάρχον καθεστώς. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την ιστορία και να τα πάρουμε όλα πίσω, οφείλουμε να τα αλλάξουμε όλα, ριζικά, ξυλώνοντας όλο το υπάρχον νομικό και κοινοβουλευτικό καθεστώς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν τραβάει η Αργιδινή. Mm -hmm. Η Αργιδινή σήμερα ανακοινώθηκε ότι α, ζητάει επίτόπου πληρωμή το ένα Αμερικανικό Δικαστήριο υπέρ των α, ομολογιούχων που δεν είναι έτσι 1,3 δισεκατομμύρια έτσι, άσκησε ήφες, έφεση Έτωνισε. η κυβέρνηση των Τσαγιετινείς και δείχνει την αποφασιστικότητά της να αμυνθεί έναντι των α, αρπακτικών που θέλουν να την εξασκίσουν όμως, όμως θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τη στάση τη κυβέρνηση και ο τρόπο που έκανε αναδιάρθρωση τότε ο Κίγνερ έχει δώσει το πάτημα σε αυτού σε, αυτο, σε αυτά τα αρπακτικά να μπορούν να κινούνται σε διεθνές επίπεδο με, με τα δικαστήρια γι' αυτό και παίζει μεγάλο ρόλο το ζήτημα το αν αναγνωρίζω ή δεν αναγνωρίζω το χρέο μου Μάλιστα. αν το κυριεύει παράνομο και όλα αυτά τα πράγματα είναι συνέχεια ειδικά τώρα που θα έχουμε κράτη απέναντί μα δεν θα έχουμε κρα... απέναντί μα ναι. ιδιώτε θα έχουμε ναι. κάτι. Ναι. εκεί παίζει πολύ μεγάλο όλο το ζήτημα δεν αναγνωρίζω γιατί ο, ο ιδιώτη μπορεί να σου πει εμένα τι με νοιάζει φίλε και συνεχίζω να το διεκδικώ ναι. το αναγνωρίζει δεν αναγνωρίζει δικό σου θέμα εγώ δεν ναι. ναι. διεκδικώ κράτος πάνω, όμως δεν μπορεί να στο πει αυτό ναι. δεν στο μπορεί να στο πει αυτό γιατί το κράτο οφείλει να εντάσσει τι υποχρε... απαιτήσει του και για το δάνειο στι καλέ σχέσει που οφείλει να κρατάει σε διεθνέ επίπεδο. Δεν μπορεί να λειτουργεί καταχρηστικά σε βάρο άλλου κράτου. Mm -hmm. Και έχει ενδιαφέρον, ήθελα να το, αφέρω, να το ξέχασα, να σα διαβάσω μια συζήτηση από την, την τέταρτη εθνοσυνέλευση ε, στην Ελλάδα, mm -hmm. όπου συζητήθηκε το θέμα αυτό. Πάρα πολύ έντονα. Για το χρέο. Όχι για το χρέο, για τον τρόπο που μπορεί να επιβουλευτεί κάποιο το όνομα του χρέου ή οτιδήποτε άλλο, mm -hmm. ξένη δύναμη, σε βάρος της χώρας και μας έχει υπήρξει μια πρόταση στο άθρο 13 του Συντάγματος παναστασίου να τοποθετηθεί με σαφήνεια με τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρείται οποιοδήποτε Έλλην πολίτης συνδράμει ξένη δύναμη για επιβουλή με ολιονδήποτε τρόπο εναντίον της ελληνική επικράτειας να θεωρείται προδότης και όχι ως πολιτικός εγκληματίας να μην τον καν το ελαφριντικό του πολιτικού εγκλήματος να το διαβάσουμε και ναι, έχει ενδιαφέρον, ενδιαφέρον να το, δούμε, να το φέρουμε την ναι. άλλη. Λοιπόν, για να δείτε πώ σκεφτόταν Βέβαια δεν πέρασε αυτό καθότι και οι δύο πλευρέ τη ιστορία εκείνη δεσμευόντουσαν από ξένε δυνάμει και δεν επέτρεψε να, περάσουν, να περάσει μια τέτοια ρύθμιση που θα ήταν καταλητική για το μέλλον τη χώρα. Ωστόσο σήμερα πρέπει τα σκεφτόμαστε όλα αυτά πολύ σοβαρά. Και το λέω γιατί έχουμε, θα έχουμε κράτη απέναντί μα. Και ή θα πρέπει να δεχτούμε την εκποίηση της χώρας μας γιατί ο κύριος Σαμάρας το έχει πάρει απόφαση. Παρέλαβε κράτος θα παραδώσεις ευρωπαϊκή περιφέρεια. Ναι. Το έχει πάρει απόφαση αυτό. Ε, αυτό Αυτή φάει. είναι η θα πρεπει να δεχτουμε την εκποιηση της χωρας μας γιατι ο κυριος σαμαρας το εχει παρει αποφαση παρελαβε κρατος θα παραδώσει ευρωπαικη περιφερεια το εχει παρει αποφαση αυτο αυτη ειναι η αποστολη του. Ναι, ο κύριος Σαμάρας και η εταίροι του. Και η εταίροι του. Αλλιώς ναι, το μας το λέει, λέει. ο κύριος ο Κουβέλης. Ο κύριος Κουβέλης... Δεν Δεν το λέει τώρα. Φυσικά. Λέει ο πρόεδρος της RIMAD, κύριος Φώτης Κουβέλης, <laughs> σημείωσε ότι η αποφάση <laughs> του Eurogroup με τη συνέχιση χρηματοδότηση και της επιβάλλησης του χρέους Συγγιστούν αποφαστικό βήμα για την παραμονή της χώρας του ποιος χαιρετάει τώρα για το ζήτημα αυτό. Ρε φίλε, καμία απάντηση στην εξαθλίωση του κόσμου έχεις. Πάντως θέλω να του πω, του κυρίου Κουβέλη, ότι δεν ακούει τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Τον έχουν ξεπεράσει. Δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει τις τελευταίες μέρε. Όχι. όχι στροφή, γιατί δεν είναι ίσω λέξη. Πώς καθοδηγείται η, η συζήτηση. Είναι, είναι απλό. Κοίταξε να δεις κάτι. Πλέον. Στο ότι θέλω να σου πω ότι σε κάποιε στοιχές... Θυμάσαι τώρα πριν από, από ένα μήνα, δεν θα πω εγώ πιο πίσω, έτσι. Δεν θα πω από την αρχή τι γινόταν. Ε? που όποιο είχε διαφορετική άποψη, ήταν προδότη, δεν ξέρω τι γινόταν και δεν ξέρω τι εγώ. Λοιπόν, ε, ε, καιροσκόπο και τα σχετικά ε, και ε, κατάσκοπος άλλους εφερόντων. Λοιπόν, τώρα βλέπεις ότι κλασικές, να το πω έτσι, εισαγωγικά εκπομπές σε πολύ συγκεκριμένα κανάλια, στα γνωστά κανάλια έχουν αλλάξει τη ροή της συζήτηση και βάζουν θέματα όπως ευρώ, Παση θυσία δεν είναι τυχαίο ότι φιλοξενείσαι, να πούμε, χθες τον κύριο Αλαβάνο. Ξέρεις τι θα σου πει ο κύριος Αλαβάνος όταν φιλοξενείς τον, ε, τον Αλαβάνο. Πού, το, πού, το, πού τον είχανε, στο, στη, sky. στο sky το πρωί. Mm -hmm. Ξέρεις πολύ καλά τι θα σου πει. Ο κύριος Λίριτζης mm -hmm. και ο κύριος Ιππονόμ. Και ο κύριο ο κύριο ο κύριο κύριο κύριο. Κύριο. ναι. Και δει και συγκεκριμένοι κυρίοι, ναι. ναι. οι οποίοι αντιλαμβάνονται την δημοσιογραφία ως εντολοδόχοι. Αν θέλω να πω ναι ότι... Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, το λέω αυτό γιατί ε, είμαι του συναντιού. Εσύ, εσύ τα λες. Εσύ <laughs> τα λες. Εσύ ξέρεις, να <laughs> ξέρεις ναι. καλύτερα, τα και τα λες. Λοιπόν, ε, ξέρεις πολύ καλά τι θα σου πει, διότι ο κύριος Λαβάνος δεν το κρύβει τους τελευταίους μήνες. Τα ίδια λέει, δεν λέει τη μια μέρα έτσι την άλλη μέρα, αλλιώς... Εδώ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα γιατί, πώ και τα λοιπά, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εδώ είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα τι λένε. Το οποίο το έχω αντιληφθεί, το παίζει από τον κύριο Παπαχελά Θυμάσαι που το συζητάγαμε. Mm. Που διαβάσαμε το διάλογο ανάμεσα Παπαγελά και Λαπαβίτσα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται τώρα. Τι εισπράτω εγώ με τι κεραίε μου, έτσι, που πολύ πιθανό να είναι, ε, μπορεί να είναι και λάθο. Αλλά συνήθω μέσα πέφτουμε τώρα. Δεν ξέρω λόγο. <laughs> Αλλά τώρα τι γίνεται. Ναι. Υπάρχει διέξοδο άλλη προοπτική. Ναι υπάρχει. Mm -hmm. Ποια είναι αυτή η δραχμή. Mm -hmm. Ωραία. Δεν πρέπει να κάνουμε και ένα διάλογο για τη δραχμή. Ωραία. Βεβαίω πρέπει να κάνουμε yeah. ένα διάλογο για τη δραχμή γιατί πώ θα το κάνουμε επειδή είμαστε πλουραλιστικά μέσα μας της ενημέρωση. και εμεί σκεφτόμαστε τους αναγνώστες μας όπως έλεγε ο ο ψυχάρης που διαβάζαμε χθες mm -hmm. με το κάνει την καταγγελία του κομματόσκυλο. Ωραία. Mm -hmm. Πάει καλά. Με ποιους θα κάνουμε την uh, το διάλογο αυτή λοιπόν με εκείνους που μας βολεύουν σε τι μας βολεύουν ο μεν ένας ε, ε, ότι είναι μια καθημαϊκή πρόταση αυτή mm -hmm. δεν έχει πολιτική υποστήριξη ούτε πολιτικό υπόβαθρο, άρα ανώδυνη mm -hmm. ένας καθηγητής που λέει καθηγητικές mm -hmm. ε, πως το λένε καθηγητικές ε, θεωρίες mm -hmm. και, και, εμείς και τι και εμάς πλου... και, και πλουραλιστές και mm -hmm. δίνουμε mm -hmm. ναι. και με τον άλλον ο οποίο δεν μπορεί να υποστήριξει με κανέναν τρόπο αυτό που λέει με εξαίρεση γενικά πολιτικά επιχειρήματα που τα, λέει, που τα ξέρει ο καθένα. Mm -hmm. εντάξει και ταυτίζει το αίτημα όχι με τα λαϊκά συμφέροντα και την ανάγκη δεξότητα τη χώρα, αλλά με την αριστερά ναι mm -hmm. άρα λοιπόν ο οποίο δεν είναι αριστερό, για ποιο λόγο να το λειτωτήσει να, το, να το ανακούσει καταρχή ας το ανακούσει. να τον ακούσει για ποιο λόγο αφού είναι αριστερό αίτημα mm -hmm. το παιχνιδάκι αυτό θα παιχτεί το επόμενο διάστημα και μόνο διάλογο δεν πρόκειται να γίνει. Mm -hmm. Διότι αυτοί που το θεωρούν ω αριστερό αίτημα ή το υποστηρίζουν ω αριστερό αίτημα, είτε η τάση στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ο κ. Σαλαβάνο, είτε δυνάμει που προέρχονται από την εξωτερική αριστερά, mm -hmm. δεν έχουν προσθέσει ούτε ένα γιώτα στην επιχειρηματολογία και την συγκεκριμενοποίηση του αίτηματο. Ούτε ένα γιώτα. Παπαγαλίζουν παλιά κείμενα, δικά μου κατά κύριο λόγο, αλλά και άλλον. Ανθρώπου που το υποστηρίζουν αυτό το πράγμα και το παπαγωλίζουν με το χειρότερο δυνατό τρόπο, προσαρμοσμένο στι δικέ του πολιτικέ σκοπιμότητε. Η όλη αγωνία του είναι να καταγραφεί ω αριστερό έτοιμα, όχι να κερδίσει τον κόσμο με αυτό το έτοιμα. Mm -hmm. Να του δείξει ότι πηγάζει από το δικό του πρόβλημα, από τι δικέ του ανάγκε, το δικό του συμφέρον. Δεν είναι δεξιό αριστερό, είναι λαϊκό το έτοιμα αυτό. Γιατί χωρί αυτό καταστρέφεται η χώρα. Έχει χάσει τη χώρα σου. Και βεβαίω. Το μόνο πρόβλημά του είναι αυτό. Γιατί για να πιέσουν τις ηγεσίε αριστεράς να γίνει η λεγόμενη πολυπόθετη αριστερή ενότητα ή ναι. μέτωπο αριστερό ναι. ή τέλο πάντων ό,τι λένε. Αλλά αυτό αφορά τους μηχανισμούς αριστεράς. Δεν αφορά κανέναν στον κόσμο. Ο κόσμο δεν κινείται με όρους ψηφίου αριστερά, ψηφίου δεξιά. Ή μάλλον σωστότερα να το πω διαφορετικά ότι αν κινηθεί με αυτούς τους όρους δεν θα κινηθεί με βάση των συμφέων του θα κινηθεί με βάση τις εντυπώσεις κοινοβουλευτικού τύπου που θα αφήσει η κάθε πολιτική παράδειξη. Να γιατί είμαστε νάντια στη λογική αυτή. Λογική αυτή. Λοιπόν, πάμε να, να πάρουμε μια μουσική ανάσα που ταιριάζει Ιώτα, βάλε ένα ωραίο τραγουδάκι αυτό που έχουμε διαλέξει. Λοιπόν, γκαζολίν, έτσι, ό,τι μας χρειάζεται να πάρουμε λίγο φωτιά. Να σκρίσουμε τη φωτιά με μεγεμβεζίνη. Με λοιπόν, ε, θέλω να πω έτσι τώρα μια είδηση που διαβάζω εδώ βέβαια γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε, ότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι που δεν σταματάνε μπροστά σε τίποτα. Λοιπόν, και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους θυμάμαι και γι' αυτό θέλω να πω ότι σήμερα βρέθηκε νεκρή η πρώην δήμαρχος ε, του Μεξικό. Λοιπόν, η οποία είχε απαχθεί και η αστυνομία βρήκε της, της, της ορότης. Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει πολύ μεγάλη ιστορία, δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον τη, ενώ είχε επιζήσει και ενό βίου που είχε υποστεί εξαιτία της μάχη που έδινε με τα καρτέτ των ναρκωτικών. Λοιπόν, η... Η... Η Μαρία Σάντος ήταν δήμαρχος του 2008 στο το 2011. Σε αυτές τις δύο επιθέσεις μάλιστα είχε χάσει και τον άντρα της. Σε μία από αυτές, mm. όπου άγνωστοι γάζωσαν το αυτοκίνητό της στην κυριολεξία, εκεί ε, σκοτώθηκε ο άντρας της, η ίδια είχε επιβιώσει. Και παρά το γεγονό μου κάνει εντύπωση ότι είχε δεχτεί τόσες επιθέσεις, συνέχιζε, έτσι, τον αγώνων κατά τον των καρτέλτων ναρκωτικών. Και ξέρουμε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ. Δύο-τρει ταινίε να δει, δύο-τρία ντοκιμαντέ, ρεπορτάζ. Καταλαβαίνουμε, ξέρουμε όλοι πολύ καλά στο Μεξικό τι συμβαίνει. Τα καρτέλη, οι η αστυνομία. Έτσι είναι όλοι ένα πάνω σε αυτό. Μυστικέ υπηρεσίε άλλων ναι. χωρών. Λοιπόν, βιβισκόματο μια μια βάση... γυναίκα θέλω να πω. Ναι. Λοιπόν, σε... ε, έχουμε, είναι λίγο, πριν, λίγο μετά την εκλογή νέου Προέδρου του ένας, ένα νέο της τη Αμερικανική πολιτική, τη Βόρειο Αμερικανική πολιτική, ο οποίο ξεκαθαρίζει του λογαριασμού με οποιονδήποτε τον ενοχλεί μέσα στο Μεξικό. Yeah. Με βραχίωνα βεβαίω τα καρτέλ τα οποία υπάρχουν χάρη στην κυβερνητική υποστήριξη και την τρομακτική αγορά και χρηματοδότηση που γίνεται από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Λοιπόν, το Μεξικό έχει ολοκληρω... είναι μια ολοκληρωτικά κατεστραμμένη κοινωνία και καταστράφηκε ολοκληρωτικά μετά το 1982 όταν και αυτό μπήκε στην τροχιά της ελεγχόμενης χρεοκοπίας όπως η Ελλάδα. Mm -hmm. Τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, τώρα μετά την εκλογή του, του, α, α, του πολλά α, υποσχόμενου νέου προέδρου κατά την Αμερικανική βόρεια βόρειο-αμερικανική πολιτική δηλαδή, το Ινγιάνκης ας πούμε, mm -hmm. έτσι, ε, ε, ε, ε, οι Αμερικοί ζητούσαν το ξεκαθάρισμα τη πολιτική αντιπολίτευση ε, και μάλιστα όχι οποιασδήποτε πολιτική αντιπολίτευση, τη συγκεκριμένη πολιτική αντιπολίτευση που ήταν υπέρ του μεγάλου παλαϊκού που είχε υπάρξει και παρά λίγο να στοιχίσει την Προεδρία στο Μεξικό, αλλά με τη βοήθεια των καρτέλ, με βοήθεια των εκβιασμών και φυσικά τη ιδιωτική εταιρεία που και εκεί πέρα είχε αναλάβει την εκλογή, την, την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων, Αμερικανική Πολυεθνική, φρόντισαν να μην εκλεγεί, και τώρα καθαρίζουν το τοπίο εκτελώντας, δολοφονώντας συνδικαλιστές ηγέτες, την mm. κυρία ε, και όλους τους υπόλοιπους ε, ξεκαθαρίζουν μαζικά το τοπίο έτσι ώστε το καινούργιος πρόεδρος mm. να δημιουργήσει ένα νέο οικονομικό θαύμα στο Μεξικό mm. προς όφελος φυσικά των Αμερικανικών Πολυεθνικών και της δουλοποίησης και δουλοποίησης του Μεξικάνιου του μεξικάνικου πληθυσμού ο οποίος έτσι αλλιώς περίπου ένα με δύο εκατομμύρια κάθε μήνα προσπαθεί να πάει στον βορρά να δουλέψει ως δουλοφάρικος <συστά>. και μετά το πετάνε ξανά πίσω στα σκουπίδι ε, η, η το όλοι δηλαδή δεν καταδόν να γυρίσουν καν ζωντανή, ναι, ε? έτσι, έτσι, έτσι, γιατί στα σύνορα ξέρουμε δημόρια, και Φήνα, και στα sweatshops του Βορρά, α, όπου πεθαίνουν πραγματικά από τη δουλειά, από την εξαθλίωση και από τις συνθήκες, αλλά ήταν, είναι η μόνη τους επιλογή με την έννοια ότι προσπαθούν ναι, να ναι, επιβιώσουν. Δεν υπάρχει αυτό που λέω δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή. Ε, λοιπόν. ε, εμένα μου κάνει εντύπωση, σου λέω, το νερό της ηλικίας, ε, το ότι είναι οι άνθρωποι, γιατί εδώ τώρα, ε, δεν είναι αστεία υπόθεση να στέκει μπροστά και να οργανωμένο με τέτοιο οργανωμένο, με το οργανωμένο έγκλημα mm. όπου έχει τέτοιε διασυνδέσει. Ναι. Φτάνει α πούμε στην κυβέρνηση, έτσι. Ε, είναι πολύ απόφαση ζωή. Και βεβαίω το πληρώνει με τη ζωή σου, αλλά σίγουρα γιατί θέλει να αφήσει κάτι. Ο, ο Δήμο του Μεξικού, όταν ήταν η κυρία αυτή δήμαρχο, συμμετείχε και υποστήριξε πάρα πολύ την πανεθνική εταιρεία των συνδικάτων mm. που κράτησε μερικού μήνε, mm. αρκετού μήνε. Ε, με στόχο να ανατραπεί ο προηγούμενος πρόεδρος ένας πρόεδρος προϊόν ε, συμμαχίας των ΗΠΑ των μεγάλων πολυεθνικών κυρίως της Coca-Cola και άλλων μεγάλων πολυεθνικών και τον καρτέλ κοκαίνης ε, και να μπορέσει να επιβληθεί το πραγματικό αποτελεσμα έχει φτιαχτεί φτιαχθεί και όλους κυβέρνησης κτλ. όλα αυτά διαλύθηκαν με συστηματικές δολοφονίες ε, και τρομοκράτηση βεβαίως των υπολείπων παρόλα αυτά Προς τη μήνη τους δεν τρομογρατήθηκαν, συνέχισαν. Και βεβαίως και το πλευροκόπημα μίας αριστεράς, η οποία είναι, είναι ξεπουλημένη στις πολυεθνικές, ε, όπως για παράδειγμα το Μεξικό, το οποίο είναι μια αντιδραστική, προϊνμαοϊκή οργάνωση, βαθύτερα αντιδραστική, χρηματοδοτείται από τις Αμερικανικές Πολυεθνικές του Βορρά. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, έχει, έχει δράσει με πάρα πολύ πρόστιχο τρόπο, σε αυτό το μεγάλο παλαϊκό κίνημα ανατροπή και ε, τους παλιούς αντάτες του παλιού αντάρτε mm -hmm. του κυρίου Μάρκο, του Σαβκομαντάντε, mm -hmm. στου Τσιά, Τσιάπα, οι οποίοι βεβαίω μετά από τη μεγάλη ηρωική του πορεία, mm -hmm. μέσα σε αγωγικά, φρόντισαν και τα βρήκαν τι Αμερικανικέ Πολυεθνικέ με το σκοπό τη δια, το διαμελισμό του Μεξικού, την τη κατονοποίησή του, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχουν περιοχέ εκείνες που χρειάζονται, που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τι Πολυεθνικέ. να yeah, πάρουμε yeah. ένα να πω κάτι στους φίλους. Κάποιοι φίλοι μας στέλνουν μήνυμα ότι έχουν κάποιο θέμα με την, με την ακροάση. Θα ήταν καλό να μας στείλετε σε ποια περιοχή δηλαδή αν, ε, ε, από ποια περιοχή αν μας ακούτε αν είναι μέσω ίντερνετ ή μέσω του ραδιοφώνου για να ξέρουμε να εντοπίσουμε ε, το πρόβλημα έτσι λοιπόν επίσης να, να επαναλάβω ότι δίνουμε πέντε διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Α την παράσταση του Στέφανου Λινέου ο του λαού που βασίζεται στο κείμενο του Ήψεν έχει, έχει κάνει διασκευή ο, ο κύριος Λινέο στη σημερινή πραγματικότητα μια πραγματικά Πολύ ωραία παράσταση και πολύ επίκαιρη παράσταση. Προσεγμένη παράσταση από αυτές που δίνει ο Στέφανος Λυναίος. έτσι. έτσι ναι. αυτό θέλω να πω. Ε, θέατρο Α, πέντε διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, για να συμμετάσχετε στην κλήρωση, γράφετε επαμ, κενό, τη λέξη παράσταση, το όνομά σας και αποστολή το 54344. Είπαμε, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά με τα διαδικαστικά μας και τα δώρα μας τουλάχιστον εμείς δίνουμε ένα πραγματικό δώρο Αλλά το... χωρίς προϋποθέσεις και όρους α, πάντως α, τώρα που ξαναδιάβαζα τη δήλωση του κυρίου Σαμαρά ε, αυτό ναι. του κυρίου που λέει ότι είναι Πρωθυπουργό Ελλάδας mm. λέει όλα πήγαν καλά mm. το παλέψαμε οι Έλληνες όλοι μαζί και αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα για όλους τους Έλληνες επειδή ο άνθρωπο είναι αγράμματος καθότι έχει βγάλει Χάρβαρτ <χωρίς> Κατα... Δεν μιλάνε λίγο να... γράφτο. Ναι, ναι ρε, ρε. και τα γλυκάτα που το άκουσα είναι άστα να πάνε. Ναι. Λοιπόν, και μου κάνει και εντύπωση, όταν πας στο ξενοπανεπιστήμιο... Πώς το καλώ, θα σου έβγαλε από εκεί, ναι, μόνο τις εργασίες να γράψει, Ξέρω, τελείωσε. Πω. Ναι. Λοιπόν, αν μαθήσεως δηλαδή. Λοιπόν, το παλέψαμε οι Έλληνες, πώς ακριβώς το παλέψαμε ρε φίλε, εσείς ήσουν στο μου συνέχεια. Υπότιτλοι τι αγωνία είχε, πόσα τηλέφωνα έκανε, πόσες πίτσες έφαγε, πόσα μάτι. ξενύχτια έδωσε. Το βιδωτό το μάτι έπεσε. Έτσι απλά είναι τα ζητηματά. Μπυρίμπες και τα σχετικά για ε, να βλέπε. περιμένει. Και μάλιστα όλοι μαζί. Φαντάζομαι πόσους είχε στραπεζός Και εκεί. βάλε την αγωνία όταν ο Στουρνάρας εκεί... Ήταν ένας τουρνάρας εκεί. Το ήταν, το χειροτέφτο, αυτός μου ήταν ικανός να υπογράψει, άστα να Αναρωτική χρειάζεται τώρα, Πρωθυπουργό. Λοιπόν, και αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα για όλους τους Έλληνες. Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε την οξιδέρκεια του κ. Σαμαρά, διότι όταν περνάει μια μέρα ξεκινάει μια άλλη. Mm. Ε, και η διαπίστωση αυτή του κ. Σαμαρά οφείλουμε να πούμε ότι είναι εξαιρετικά οξιδερικής. Διότι διαπίστωση ότι μετά από μια μέρα έχει το που έχουμε μια άλλη μέρα. Και βεβαίω μπορεί να να το σοκάρει αυτό που θα το πούμε είναι ότι και αύριο θα έχουμε μια άλλη, μια μέρα. άλλη μέρα. Ναι και έτσι συνεχίζεται επί 365 μέρες <εκλή> το χρόνο τουλάχιστον. Η, η καινούργια μέρα δεν σημαίνει ότι είναι μια καλύτερη μέρα. <χω> επίσης. <στοί> θα έχουμε να πούμε περισσότερα με λεπτομέρειες καθότι εκείνη την ώρα ξέρεις μεταξύ μπυρίμπας και τηλεφώνου δεν είχε να πει τίποτα. Δεν είχε καταλάβει και ο άνθρωπος. Διάβασε το ανακοινωθέντο, το διάβασε λέει Την αυτοκίνδυα, τι λέει εδώ πέρα α πούμε οπότε ας ο, ο Στουρνάρης να μου πει τίποτα ας πούμε Περδέστηκε στην αρχή, είχε μπει στο Twitter Και διάβαζε τους στίχους του Ρομπάι Δεν ξέρω αν το ξέρεις όχι. Αυτός μες στο ξενύχτη Όχι αυτό το ξέρω Αυτό έχει διαρρεύσει Γιατί αυτά, είπα, αυτά με τα Twitter και τα Facebook Πρέπει να τα προσέχουμε τέλος πάντων Λοιπόν, λοιπόν του αυτός του έγραφε, του. ναι, εκεί που περίμεναν όλοι, και ξέρει οι δημοσιογράφοι και τα λοιπά, έχουν μπήκε, έχουνε Twitter, σου λέει, μπορεί κάτι να αφήσει κάποιος να γράψει. Λοιπόν, την ώρα που γίνονταν οι, οι διαβουλεύσεις και κρατούσαν μακρά, ε, ο Ροπάιβερ και χρόνο να γράψει κάτι στίχο. Κάτι... Λοιπόν, ναι. Μιλάμε, τι... δηλαδή ήταν απορροφημένος... τα <laughs> Κοιτάξτε, λοιπόν. oh. λοιπόν, σε γίνεσο όταν βαγαίμε εδώ σε μια συνεδρίαση... Έγραφε. Όταν βαγαίμε σε μια συνεδρίαση, εγώ φτιάχνω και Όχι, εγώ. Και <laughs> εγώ Και εγώ και κάνω κάτι ε, Απλά λέω πόσο, ξέρεις, δυσκολεύτηκα. Αυτός γράφει για... πίεση. Αυτός γράφει πίεση. για το Ελπίζω ε, να ε, μείνει και στο είμαστε Θα είναι η που έχει γραφτεί πάνω στα... Ε, <ΣΓΟΟ> στο, πάνω στο Eurogroup Εδώ ταιριάζει. Νομίζω το του Χάρη Κλίν ήταν ο τίτλο που λέει: Ρόμπεξε e κούμπετ. Ναι, mm. 네, ναι, ναι, ναι. Χάρη ναι, Κλίν, ναι, ναι, νομίζω στο Ρουμπάι <σσυνθεί> ταιριάζει <συνθεί> <νομίζω>. απόλυτα. <Στοί> <Στοί> Αφήσαμε κάτι με την Αργεντινή ανοιχτό. Γιατί με επαναφέρουν μένα εδώ οι ακροατέ. Αφήσαμε κάποια απορία. Δεν ολοκληρώσατε λέει το θέμα τη Αργεντινή. Το θέμα της Αγγεδινής, είπαμε ότι δημιουργή η, δημιουργή η, δημιουργή η, δημιουργή. όταν έγινε η αναδιάθρωση χρέους, έγινε αναδιάθρωση χρέους, δεν έγινε διαγραφή ε, μονομερής. Εδώ ε, είναι ένα χαρακτηριστικό το γεγονότος ότι όταν παίρνει η αναδιάθρωση χρέους, σημαίνει βεβαίως μονομερής ήταν. Ε, τους είπε, άμα γουστάρετε, δεν γουστάρετε, πόσος ναι. μας ενδιαφέρει, πάτε το ναι. ομόλογη δελειώμα. Ναι. Λοιπόν, σημαίνει ότι αναγνωρίζετε το χρέος σου. Και άρα του δίνεις το δικαίωμα αυτό που αρνείται να μπει στην διαδικασία αναδιάθεσης χρέους να σε τραβήξει στα δικαστήρια επα, επαόριστον. Να, να σε τραβήξει στο δικαστήριο επα, επαόριστον. Με δεδομένο το κύριος Καβάγιο και η Ντελαούα και η Ντελαμένεμ και όλοι αυτοί ε, είχαν ήδη περάσει το δημόσιο χρέος στο, δημόσιο, στο Αγγλικό Δίκαιο Τώρα αυτοί έχουν το δικαίωμα, τα αρπακτικά δηλαδή που έχουν τα ομόλογα, τα αργεντίνικα ομόλογα στα χέρια τους πηγαίνουν στα αμερικανικά δικαστήρια και παίρνουν αποφάσεις εναντιόν τη Αργεντίνης. Mm -hmm. ε, η Αργεντινή αυτή τη στιγμή έσκησε έφεση ώστε να μην ισχύσει από πόση του Αμερικανικού Δικαστήριο για πληρωμή 1,3 που ζήτησε. Ωστόσο ε, πηγάζει από το λάθος της Αργεντινής κυβέρνησης Αργεντινής ότι αναγνώρισε το χρέος και αναγνώρισε το χρέος γιατί δεν ήθελε να ανοίξει μέτωπο με την τόπια ολιγαρχία οπότε έδωσε νομικά το πάτημα Και αυτό βγήκε και η συγκεκριμένη απόφαση να τα ξεχωρίζουμε, να το διαχωρίζουμε λίγο η Αργεντινή επικαλέστηκε αδυναμία πληρωμής του χρέους με βάση ανωτέρα βία και κατάσταση ανάγκης ναι αυτό σημαίνει να αναγνωρίζω αλλά δεν, μπορεί, δεν μπορώ κάτω από ειδικές συνθήκες. Μάλιστα. Ε, ε, ο, άρα λοιπόν αυτός που δεν δέχεται να μπει σε αυτήν την ιστορία, δεν πέντε μόνο και απαιτεί, το καινούριο ομόλογο και απαιτείται... αντί να πάρει το καινούριο ομόλογο στο 30% της αξίας, απαιτεί το 100%, mm -hmm. πάει στο Αμερικανικό Δικαστηρίο και προσβάλλει αυτή την απόφαση λέγοντας δεν είναι οι ειδικές συνθήκες μια δεκαετία μετά. Σωστά. Δώστε μου τα λεφτά. Δώστε και έτσι τελικά. πήγε το Αμερικανικό Δικαστηρίο και είπε 1,3 Ακουμπίστε τα. Άσκεις έφεση βέβαια. Δεν μπορείτε να πληρωθεί. Αυτό μόνο, παρά μόνο αν θέλει η κυβέρνηση των uh, Τσαϊδινής. Mm -hmm. Λοιπόν, όμως ε, δείτε πως μπλοκάρουν διαδικασίε διαδικασίες όταν έχεις τέτοιες ένδικες υποθέσεις. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να πεις δεν αναγνωρίζω. Δεν αναγνωρίζω. <χωρίζεσαι> και το αναγνωρίζω, και βεβαίως, δεν αναγνωρίζω... και Και μετά ξεκινάς. Γιατί είναι παράνομο, γι' αυτό και αυτό το λόγο, για τα, για τα υποβρύχια που βγαίνουν για τις δοσοληψίε ε, ενός χρέους που κατάγεται από το βαμβαρικό ή οτιδήποτε και που, που το χρεώνουμε ακόμη και σήμερα ή που τα σουλτανικά, ε, όλα υπάρχει τεράστιος επιχειρηματολογία να τεκμηριώσεις mm -hmm. το ζήτημα του παράνομου χρέους σύντο γεγονός ότι ξεβρακώνεις τις κυβερνήσει εκείνες που σου επιβάλλουν τώρα αυτή τη λύση. Το λέω πλέον και το ξανατονίζω ότι είναι ιδιαίτερη σημα... ιδιαίτερα σημαντικό απέναντι σε κράτη δανειστέ. Τα κράτη δανειστέ με τις συμφωνίες που έχουν, μπει, που έχουν γίνει πλέον εσωτερικό δίκαιο στη χώρα έχουν το δικαίωμα ουσιαστικά να ελέγχουν το σύνολο της ελληνική οικονομία, το... το σύνολο τη ελληνική πολιτική. Εκεί πλέον δεν απαντά διαπραγματεύομαι. Εκεί απαντά δεν σου αναγνωρίζω αν απαντήσεις διαπραγματεύομαι σε βιδώς επιτόπου. Σε βιδώσαν επιτόπου. Λοιπόν, πέρα από το δίκαιο ή άδικο αυτού του πράγματος, γιατί ας πούμε ο ελληνικός λαός να πληρώνει ένα χρέος το οποίο δεν το δημιούργησε ο ίδιος. Συστην. Λοιπόν, πέρα από αυτό το θέμα που είναι λίγος πολύ ηθικό και που βεβαίως είναι απόλυτος βάσιμο, δεν είναι μπορεί να στάσει από ένα λαό να πληρώσει κάτι που δεν το δημιούργησε ο ίδιος. Και μην τρελαθούμε τώρα, ακόμη και αν δεχτούμε όλα αυτά τα πράγματα, το, το, το, το τα φάγαμε όλοι μαζί γιατί σας γιορίζαμε που έλεγε ο Πάγκαλο ή όλο αυτό το, ο, ο, ο συσθετό, δεν μπορεί να θεωρηθεί ένοχο ο άλλο επειδή τον το διόρισε το λαμόγιο πολιτικό για να τον πάρει την ψήφο ή αυτού και τη οικογένειά του. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Ή, ή ας πούμε... Ή, ο, ή, ο, ότι έχει γνώση όλων αυτών που συμβαίνουν. Όχι, εσύ, ή ξέρω κάτι έτσι, άλλο σε... που ακούγεται, μα λέει χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη τη χώρα. Ποια ανάπτυξη τη χώρα. Να μου κοστίζει ο δρόμο έξι φορέ πάνω από ό,τι θα μπορούσα να το φτιάξω εγώ ο ίδιο. Αυτή είναι η ανάπτυξη. <Και> Ή η αγορά των υποβριχίων να μου κοστίζει προκαταβολικά 2,3 και τα 4 να είναι για πέταμα. Δηλαδή, ποια ανάπτυξη παιδιά. Να Αν το λάθουμε. Yeah. Λοιπόν, και στο κάτω σαφή και ποια ανάπτυξη συνέβαλε όταν η ανάπτυξη αυτή είναι σε βάρο του ελληνικού λαού. Γιατί δεν του πρόσθεσε εισόδημα. Δεν του πρόσθεσε εργασία. Τίποτα όλα αυτά. Δεν του έκανε καλύτερο το κράτο του ε, από άποψη υπηρεσιών ναι. ή εγγυήσεων δημοσίων αγαθών και δημοσίων. Άρα λοιπόν μην τρελαθούμε. Λοιπόν έχει μεγάλη σημασία. Πολύ δε περισσότερο γιατί έχουμε νομικά πατήματα. Υπάρχουν αποφάσει των ανώτων δικαστηρίων και στην ε, Γερμανία ακόμη και στη Γερμανία απόφαση του 2007 που προσέφηκε η ιδιωτική τράπεζα αναντίον τη Αργεντινή για τη διαχείριση του χρέου για την περίπτωση ανεδιάσωση του χρέου πήγε στο ταγματικό δικαστήριο και το ταγματικό δικαστήριο εξή ότι το state of necessity, κατάσταση ανάγκης που επικαλέστηκε η Αργεντινή ισχύει μόνο σε, σε, σε, σε χρέη που είναι ανάμεσα σε κράτος με κράτος. Δεν ισχύει απέναντι σε κράτος και ιδιότητα. Αυτό βεβαίως είναι καταχριστική ερμηνεία του συνταγματικού δικαστήριου της Γερμανίας, έτσι αλλιώς αυτό είναι ο ρόλος του. Ναι να καταχράτε την εξουσία του σε βάρο του γερμανικού λαού ε, δεν μπορεί να λειτουργεί συνταγματικό δικαστήριο χωρίς συνταγμα συνταγμα δεν είναι η Γερμανία Έτσι, ένα βασικό νόμο το οποίο τον έφεξαν οι κατοχικές δυνάμεις λοιπόν ε, παρόλα αυτά όμως ακόμη και αυτή η συνταγματική, συνταγματική απόφαση του 2007 στη Γερμανία σου δίνει εσένα το δικαίωμα να πεις Πώς είμαστε κάτω, γιατί το λέω αυτό είμαστε κάτους με κράτος οπότε adieu bye bye ναι. Δεν μπορεί ένα κράτος να οργανώνει τη μαζική εξόντωση ενός λαού ή τη διάλυση μιας χώρας. Mm -hmm. Δεν νοείται mm -hmm. με αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Για κανένα λόγο. Mm -hmm. Γι' αυτό και έχει μεγάλο, μεγάλη σημασία να διατυπώσουμε τα τύματα μας ή τον τρόπο που διατυπώνουν τα τύματα μας με τέτοια αρτιότητα ώστε να μην επιτρέπουμε στις ξένες δυνάμεις να έχουν νομικό πάτημα επέμβαση στη χώρα μας. Και σήμερα το έχουν. Μας έχουν δέσει χειροπόδαρα Χάρη στη συμπολίτευση φυσικά και χάρη στην αντιπολίτευση η οποία δεν σήκωσε κανένα τέτοιο μέτωπο. Κανένα μα κανένα. Δεν ανάδειξε το ζήτημα και το θέλει. χειρότερο δεν είναι μόνο αυτό. Το χειρότερο είναι συνεχίζει την πεπατημένη. Συνεχίζει να υπηρετεί ένα τσούφιο, mm -hmm. άθλιο και κενό περιεχομένο κοινοβουλευτικό σύστημα το οποίο το μόνο που, εξ, που εξυπηρετεί είναι το να μα δένουν χειροπόδα κάθε μέρα και χειρότερα. Και αυτοί λένε εντάξει μωρέ εκλογέ θα δουλειώσουμε το, το θέμα. Βεβαίω υπάρχουν δεύτερε σκέψει. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και οι δεύτερε σκέψει να σου πούνε μετά όταν εμφανίζονται τι να κάνουμε. Αυτό μπορούσα να διαπραγματευτώ. Τι να κάνω. Να, εντάξει, Οπότε είπα, δεν μπορεί να υπάρξει καμιά άλλη. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ... Λοιπόν, τι άλλωστε ο, ο κύριο Μπαλάφα και ο κύριο κάθε Μπαλάφα εκεί μέσα το μόνο που ξέρει να λέει είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο με... Γιατί δεν μπορεί να κάνει μόνο μεν δηλαδή. Γιατί θα σου, κάνει, θα σου... Θα σου... Θα σου βάλει πώ το λένε. Ε, θα σε βάλει τιμωρία Τι παιδιά στο στόμα <laughs> η, η Μέρκελ Δεν κατάλαβα δηλαδή Τι είσαστε εσείς είσαστε... Θα έρθει η καταστροφή της χώρας Με Η, καταστροφή η της μόνη χώρας. καταστροφή της χώρας που ξέρουμε Είναι αυτή που, που βιώνουμε, βιώνουμε Και εκείνη που θα έρθει όταν έρθουν οι μπαλάφες στην εξουσία Σωστά. Αυτή είναι η μόνη σίγουρη καταστροφή Όλα τα άλλα είναι παραμύθια για τη, για τη χαλημά Είναι παραμύθια για να φοβίζουμε τον κόσμο Που δεν ξέρει Λοιπόν. Πάμε σε ένα βελτίο ειδήσεων να κάνουμε μια διακοπή Ωραία. και θα γυρίσουμε γιατί έχουμε και κάποια ερώτηματα Αμάνε, στους άνθρωπους δεν με αφήνει να ακούς το τραγούδι. <laughs> <laughs> λοιπόν Δημήτρης Καζάκης, Γεωρία Μπάστα Εδώ, είμαστε ε, εκπομπή ΑΕΠΑΕΣΟΟΣ, μαζί σας έω τις δύο και μισή Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε και μα τέλετε τα μηνύματά σα σε ΠΑΜ και ΝΟ το μήνυμά σα και η αποστολή στο 54 Επίσης στο 54 444 μας αποστέλλεται και τη συμμετοχή σας για το διαγωνισμό που έχουμε. Η εκπομπή στην εβδομάδα σας πάει θέατρο και συγκεκριμένα στο θέατρο Α, στην παράσταση του Στέφανου Λινέου, ο εχθρός του λαού. 5 η τυχερή, επί τη ουσία 10 θα είναι γιατί είναι διπλέ οι προσκλήσει. Λοιπόν, επάμ και νό, τη λέξη παράσταση, το όνομά σα, μην το ξεχνάτε σα παρακαλώ και αποστολή στο 54-344. <κυρίζει> να πω για να μην ξεχάσω ότι ο Δημήτρη Καζάκη θα είναι σήμερα το βράδυ στο εκεντρικό δελτίο του Σπυρού Καρατζαφέρη, εδώ στη τηλεόραση του ΑΡΤ στι 10.30. Αύριο θα είσαι εκτό Αθηνών, θα είσαι στην Κόρνηθο. Έτσι, ναι. Το απόγευμα στις έξι και μισή στο εργατικό κέντρο, στο εργατικό στο εργατικό κέντρο. κέντρο της Κόρυθο. πόλης, έτσι, έξι και μισή η ομιλία σου mm -hmm. στην Κόρυθο ε, για όλες τις εξελίξεις βεβαίως, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Και όπου εκεί βέβαια δίνεται και η ευκαιρία στο κοινό και στον κόσμο, κυρίως της περισσότερο της επαρχίας, ε, να συνομιλήσει μαζί σου και να θέσει τα, τα ερωτήματα έτσι, και να Ένα ε, και ένα καινούργιο στοιχείο ας πούμε που βεβαιώθηκε από χθες είναι η εκδήλωση. Ήμουν σε, Είσαι ναι, σας στο Κορυγαλό, έκτηξε. Στο Κορυγαλό, έκτηξε. Το, το δράμα είναι ότι με πολύ πολλοί και μου λέγανε που ήταν αυτό το πράγμα ή μου κάποια mail κτλ. Δεν το βρήκανε κτλ. τα λοιπά. Ήταν στον τρίτον όροφο του πολιτικού Κέντρου. Ναι. Μπαίνανε μέσα, βλέπω την έδωσα κλειστή, φεύγει η αναρκετή. Αχ, πρόβλημα. Ε, αλλά ήταν στον τρίτον όροφο. Ναι. Ε, και δεν νομίζω δεν είδα κιόλας αν υπήρχε κάποιο, κάποια σήμανση ώστε να το υποδηλώνει αυτό να το ναι, ναι. και έτσι να μην πολλοί, πολλοί ο κόσμος ναι από ό,τι μου είπε τουλάχιστον mm. μου είπαν ήταν δεν μας βρήκανε και φύγανε α πούμε ψάχνανε πηγαίνανε κάπου αλλού, αλλού και διάφορα ναι. ναι, ναι. ναι. okay. ε, παρόλα αυτά ένα από τα στοιχεία που ήταν που χθε είναι ότι υπάρχει πολύ νέο κόσμο πολύ νέος κόσμος mm. νέος κόσμος δηλαδή την ηλικία των παιδιών μου που ενδιαφέρεται πάρα πολύ να καταλάβει πως σκεφτόμαστε και γιατί σκεφτόμαστε έτσι όχι να συμφωνήσει μαζί σου ή να διαφωνήσει να καταλάβει ή μάθω, να μάθει να σκέφτεται έτσι να σκέφτεται δηλαδή αιρετικά να μην μπαίνει μέσα σε καλούπια ή σε πλαίσια Ερετικά, όχι να δει μου και 49 ζάχαρες στο φραπέ αλλά με τη λογική της κατάστασης μέσης της επιστημονικής γνώσης και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και δεν βλέπω την ώρα να αρχίζει η σχολή του ΕΠΑΜ, παρά το γεγονό ότι δεν θα είμαι βέβαια ο, ο μόνο που θα κάνει διαλέξει τη ναι. στη σχολή του ΕΠΑΜ, ωστόσο με ενδιαφέρει γιατί έχει μαζευτεί πολύ το νέο κόσμο. Ο οποίο θέλει να. Βέβαια. Γιατί η ναι. πρώτη εμπειρία το καλοκαίρι, εγώ πέρασα. Ήταν εντυπωσιακή λοιπόν φορέ είχα έρθει, δεν παρακολουθούσα, γιατί δεν μπορούσα, αλλά θέλω να πω έτσι ω παρατηρητή, να το πω έτσι. Ναι. Ήταν πραγματικά και πολύ αξιόλογα τα άτομα και πολύ σημαντική δουλειά και ήταν και στις διεκπλήξεις. Ναι, μα, αυτό λέω, ότι με ήταν μια εντύπωση γιατί στην αρχή ξεκινάς βέβαια με ένα με ένα άγχος, τώρα θα ενδιαφέρει κανέναν, δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που ο δικός μου τρόπο που καταναλώ τα πράγματα που διαβάζω ή που μορφώνω οτιδήποτε, mm -hmm. ας πούμε, είναι οτιδήποτε. Και επειδή είναι και αρκετή πολιτικά. θεωρία και ο κόσμο πιστεύει ότι είναι η ώρα τη δράσης. Τώρα, ναι, ναι, και σου λέει θεωρία, τώρα στη θεωρία yeah. πρέπει πάμε στη δράση. Yeah. Μα για να πα στη δράση υπάρχουν βήματα. Λοιπόν, και είναι πολύ ο σημαντικό. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να κατέχει Ισ... καλά τα θεωρητικά σου για να μπορεί να ξέρει πώ δράσεις αποτελεσματικά. Και γιατί δράσει έτσι και να κατανοήσεις και τον απέναντι και τον εχθρόπεστο όπω θέλει, έτσι. Και σένα και ε, όλο το κίνημα αυτό, α πούμε, στο οποίο θα συναντηθώ. Ακριβώ. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω, επειδή συνεχίζουν οι ακροατέ μα αυτό που του είχα πει, για τη δυσκολία ακρόαση, ότι τελικά η δυσκολία ακρόαση, από την βλέπω από τα μηνύματά σα, ε, έχει να κάνει με το διαδίκτυο αλλά πόσο πληροφορήθηκα, ε, είναι πολύ πιθανό στο διαδίκτυο να υπάρχουν αυτές τις μέρες κάποια προβλήματα αφού εδώ οι τεχνικοί ε, έχουν προβεί σε μια ρόφα, το α, ακευός, αναβάθμιση, yes. αυτό δημιουργεί και προβλήματα έτσι μέχρι να ναι. ε, μπορέσουν να καταλήξουν και να το ολοκληρώσουν το έργο που κάνουν, δεν είναι απλό. Οπότε, ε, κάντε μια υπομονή, μάλλον αυτό, αυτό θα είναι. Όσοι βέβαια ε, δεν μπορείτε μέσω του, της, της ραδιοφωνικής ε, συγνότητα, ε, για να μην κουράζεστε ίσως αυτές τις λίγες ημέρες που υπάρχουν απευθείας στο ίντερνετ προβλήματα, μπορείτε πάντα την εκπομπή να την ακούτε τεραχρονισμένα. Από το αρχείο εκπομπών, στην ιστοσελίδα της εκπομπής, εκπομπή υπάρχει αρχείο των εκπομπών. Λοιπόν, η, η καθημερινή εκπομπή, δηλαδή σήμερα η εκπομπή, μετά τις 3, ε, ε, νομίζω τρεις είναι ανεβασμένη, οπότε μπορείτε να μπείτε να την ακούσετε χωρίς προβλήματα στην Ακροάση. Λοιπόν, αυτά με τα τεχνικά μα γιατί δηλαδή έχουμε και αυτά. Ε, Απάντησε σε παρακαλώ εδώ στο φίλο ή φίλοι, ε, δεν ξέρω, ε, αν τα 230 δισεκατομμύρια των επιδοτήσεων που πάνε στις τράπεζες... Έχουν, γραφτεί στο... έχουν συμπεριληφθεί στο δημόσιο χρέο. Όχι. Έχουμε... Mm. όχι όχι, μόνο δεν συμπεριλαμβάνονται στο δημόσιο χρέο, δεν έχουν καταγραφεί δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει και καταγραφή αυτοτελή. Δηλαδή ο προπολογισμό και πουθενά αλλού δεν υπάρχει αυτοτελή καταγραφή τι έχουμε δώσει ω εγγύηση, ειδικά ομόλογα στι τράπεζε για να αντλήσουν ρευστότητα και τι έχουμε πάρει ω αντάλλαγμα γι' αυτό. Σε ποιε τράπεζε πόσα έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Πόσα από αυτά έχουν καταπέσει και έχουν αναχρηματοδοτηθεί και ποιον το τρέχον άνοιγμα των τραπεζών. Το μόνο που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι για να έχει περίπου 136 δισεκατομμύρια ενεργετικό η τράπεζα τη Ελλάδα, κάπου εκεί ε, πρέπει να βρίσκεται ε, κάτι λιγότερο πρέπει να είναι, κάτι τίς λιγότερο πρέπει να είναι το συνολικό άνοιγμα των τραπεζών αυτή. Βεβαίω αν σκεφτούμε ότι το. Η, τραπεζική, η καταθετική βάση όλων των τραπεζών είναι 139 δισεκατομμυρία των οικοκυριών και των α, επιχειρήσεων. Mm -hmm. Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για, για τράπεζε αλλά για μια φούσκα που δεν έχει κανένα περιεχόμενο, κανένα νόημα και φυσικά σε αυτή τη φούσκα το μόνο που κάνουμε εμείς είναι να τη φουσκώνουμε ακόμη περισσότερο προσπαθώντας να σβήσουμε όπως έλεγε το προηγούμενο τραγούδι τη φωτιά με τη βενζίνη mm -hmm. ρίχνοντας άλλα 48 δισεκατομμύρια σε αναγκεφαλοποίηση από τη δόση αυτή από τα 34,4 δηλαδή που θα πάρθουν ε, τα 24 δισεκατομμύρια πάνε ε, για την ε, στράπεζες mm -hmm. τα υπόλοιπα 10 ε, αφορούν ε, κατά βάση την πληρωμή τόκων είναι περίπου 8 δισεκατομμύρια τόκους πρέπει να πληρώσουμε και φυσικά έχουμε να πληρώσουμε σημαντικά και λήξει πρόθεσμα σημαντικά λίγο βασικά του Βραχυχόνιο χρέο το οποίο είναι, έχει πλέον χτυπήσει κόκκινο. Λοιπόν, ε, επέτρεψα μου σε παρακαλώ να πω στο φίλο μα ε, από τη Φιλανδία mm. <laughs> γι' αυτό θα το πατήσω τώρα λοιπόν στον αέρα. Ε, επειδή μας πληροφορεί, κάποιο βίντεο μα έστειλε από τη mm. Φιλανδία ότι δεν το έχουμε λάβει. Οπότε επειδή μα τώρα από έχω καταλάβει, φίλε Γιώργο από τη Φιλανδία. Ε, κάνε μας τη χάρη και στείλε μας αυτό το βίντεο από τις φιλανδικές ειδήσεις να δούμε τι ακριβώς είναι για να το σχολιάσουμε μαζί για να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Ναι, αλλά εμείς επειδή ξέρουμε φιλανδικά... Όχι, ελπίζω να μην είμαστε φιλανδικά πραγματικά Γιώργο, έτσι κάνε μια μετάφραση. <laughs> σε στείλει και το βίντεο, αλλά και μια μετάφραση. <laughs> Διότι εντάξει ο Δημήτρης γνωρίζει πολλά, αλλά φιλανδικά δεν γνωρίζει. Τουλάχιστον ακόμη. <laughs> Εκτός και να γίνουν Ελάπονες μετανάστες τότε θα μάθουμε φιλανδικά αναγκαστικά. Ε, και μου επιτρέπεις δεν το κάνω αλλά επειδή είναι από την πατρίδα μου από τη Ζάκυνθο που μας ακούνε να είστε καλά παιδιά <laughs> ε, ετοιμάζομαστε, ετοιμάζομαστε να πάμε Ζάκυνθο πότε ετοιμάζεται γιατί ετοιμάζεται περινα στο ΕΠΑΜ και μια μεγάλη εκδήλωση και ημέρα που θα πάμε και εμείς <laughs> Οπότε θα πάμε και εμείς εννοείς ότι θα πάμε. Εντάξει θα πάμε μαζί. Έτσι στις θα, θα πάμε μαζί. Ναι. Όπως εδώ επίσης συζητάλαμε. μου υποσχέθηκαν ότι τα Χριστούγεννα θα είναι έτοιμος ο Καραγκιόζης και θα παίξουμε Καραγκιόζης στην καλαμάτα. Μάλιστα πολύ ωραία για να το λοιπόν, δούμε. Για να το που καραγκιός. Πέτρα που μακούνε. Παιδιά, να παιδιά, το έχουνε πολύ ωραία. Γιατί ο Δημήτρης εδώ το αναγκιόζε. Αυτό δεν θα κομπό. Εδώ λοιπόν ο Δημήτρης τα ανακοίνωσε, εγώ θα περιμένω αποτελέσματα. Χριστούγεννα, τώρα, ναι, ναι. Με Χριστούγεννα θα πάμε να παίξουμε, είπαμε να ξεκινήσουμε, να θαυμάσει ο έργο έργος Καραγγιώζων Παιχτών. Ναι, ναι, ναι. Ε, τα λίγα που το έχω διαβάσει, εμένα μ' πάρα πολύ. Ναι. Ε, είναι πολύ, εντάξει, μου θυμίζει έτσι τα παιδικά μου, μια, τα, τα παιδικά μου χρόνια που μ' άρεσε εξαιρετικά ο Καραγγιώζος, γιατί ο παππούς μου ήταν... Uh, ήταν uh, ένα τέχνης καραβιούς που πέταξε να καρουγής, το πούμε, και μου στην επιτέλεση παραστάσεις όσο ήμουν μικρός. Mm -hmm. ε, και θα ήθελα πάρα πολύ έτσι, να το δω, να το, να το στήσουμε αυτό το έργο και να το παρουσιάσουν. Έτσι τους είχα παρακαλέσει και όλες να ξεκινήσει από την καλαμάτα αυτή η ιστορία. Mm -hmm. Έτσι για τους δικούς μου δηλαδή κατά κύριο λόγο. Mm -hmm. Και για πολλούς ακόμη που ξέρω ότι θα θυμηθούν πολλά πράγματα πολύ πάρα, έτσι, mm -hmm. πιο παλιά. Αν αναμνήσεις. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, να σου πω, έχει δει γιατί εγώ δεν έχω δει, ίσω επειδή αυτέ τι μέρε δεν έχω προλάβει και ευχαριστούμε τους φίλους που μας ενημερώνουν για όλα, για όλα αυτά. Ε, το φίλο του Γιώργο τώρα, εγώ θα πω. Ε, Κατοντάδες τρακτέρ έκλεισαν τη συγκοινωνία των Βρυξελών. Δεν ξέρω αν έχει δει τι εικόνες, ναι, εγώ δεν τι έχω δει. Λοιπόν, Εντυπωσιακότατη. Και εντυπωσιακότατος ο τρόπο αντιμετώπιση των γενίτσαρων που φρουρούνται. Των εκεί γενίτσαρων. Ναι ναι, ναι. ναι, ναι. Οι οποίοι προσπάθησαν να του διαλύσουν. Mm -hmm. οι αυτοπαραγωγοί εκτός από το τραχτέρ είχαν και ειδικές ψεκαστικές αντλίες με πολύ ψηλή πίεση το αποτέλεσμα είναι να τους πλακώσουν στο... με τις αντλίες ψηλή πίεση πετούντας γάλα. Ναι, mm -hmm. Και mm -hmm. να τους δεις κάτω από αυτούς mm -hmm. να προσπαθούν mm -hmm. να έχουν κρυφτεί πίσω από τις ασπίδες mm -hmm. τους και να προσπαθούν mm -hmm. να αμυνθούν έναντι των ψεκαστικών που τους ρίχνουν ε, ε, με πολύ υψηλή πίεση οι αγώτες ιδέες να παίρνουμε εκατοντάδες λέει τα τρακτέρ τα ναι, οποία ναι. ήρθαν από τη Γερμανία, την Ολλανδία τη Γαλλία ακόμη και από την Πολωνία Λέω... Λε, εγώ λέω τώρα, λέω, λέω, έτσι, έτσι, λέω, το ξέρετε μά, δεν με ακούει κανένας mm. και λέω εγώ, <laughs> είναι ιδέες να παίρνουμε για το πως αντιμετωπίζονται οι δυνάμεις καταστολής, το πως mm. ακριβώς mm. κατεβαίνεις ας πούμε, σε μια πλατεία και δεν σε ενοχλεί κανένας mm. ε, και διάφορα πράγματα τέτοια. Ας πούμε. Και, καλό είναι να βλέπουμε. και όπως καταλαβαίνετε όταν τους ψεκάζεις με το ότι ψεκάζεις, ψεκάζεις, δεν είναι ψεκάζημα αυτό εδώ, είναι, ε, οι αγρότες το ξέρουν, Ο, πίσω από το τραχτέρ παίρνει μια τεράστια δεξαμενή το τραχτέρ. Η δεξαμενή αυτή χρησιμοποιείται είτε για ε, λίπανση του χωραφιού, έτσι, είτε ε, φωτόν με νερό και με ειδικέ ατλίε που είναι προσαρμοσμένε, με ψηλή πίεση ατλίε, χρησιμοποιούν για να μπορέσουν να κάνουν είτε ποτίσματα, είτε κατασβέση πυρκαγιά και όλα αυτά τα χρησιμοποιούν παραδοσιακά, τα, τα χωριά παραδοσιακά στην Ελλάδα, είχαν τέτοιε δυνάμει στο τραχτέρ, το, το ξέραν οι αγρότε, με το που χτυπούσε η καμπάνα, φορτώναν το τραχτέρ και έτσι σταματάγαν τις φωτίες αλλά με τη διάλυση που υπάρχει και που είναι βεβαίως κόπημη και δόλια γι' αυτό δεν υπάρχει. Φανταστείτε λοιπόν τι όμορφο θέαμα θα υπάρξει να υπάρχουν τις δικές μας, να εφεύρουμε τα δικά μας, τους δικούς μας άτλαντες και να δούμε ποιος θα κερδίσει. Αυτό... Είδες, λοιπόν, οπότε δεν μας το στέλνουν δεν μας στέλνουν τυχεία οι φίλοι μας οι ακροατές εδώ κάποια στοιχεία. Όχι. Εντάξει, είναι για να τα διαβάζουμε, να μοιραζόμαστε. Έτσι. Το είδα. Α, Α, αυτούς τους ανθρώπους που θα, αυτή θα, αυτή, θα αυτούς. μυρίζουν γάλα για την επόμενη ε, το, για το επόμενο εξάμεινο αυτούς τους γεννήτσα δηλαδή που φάγανε τόσο γάλαση ναι. στη ΜΑΠΑ που θα το μυρίζουν στ, όχι, στο δέρμα τους μέσα θα το, θα το μυρίζουν για το επόμενο εξάμεινο. Λοιπόν, άσε που δεν mm. μπο Λοιπόν, είναι ένα ενδιαφέρον Δίνουμε και, βέβαια και την εξή απάτηση, καθώς. επειδή εδώ του αγρότες τους κατηγορούν ότι πήραν τι επιδοτήσει, μείνανε στα καφενεία, ξέρει ότι είναι έναν ελληνικό φαινόμενο. Αν το ξαναπούμε μια φορά ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ναι. Οι επιδοτήσει και το, η καταστροφή της αγροτικής ε, καλλιέργειας δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, τα ίδια πρόβληματα αντιμετωπίζουν οι αγρότες από όλη την επικράτεια μέχρι και στη Γερμανία έτσι και οι Γερμανοί κατέβηκαν με τα τρακτέρ τους σε όλες τις χώρες Γάλλοι δηλαδή είναι μόνο Νότο ή μόνο απλά Ελλάδα. ξέρεις εκεί πέρα έχουν, έχουν πάρει πολύ πιο σοβαρά τις κινητοποιήσεις και κάνουν σοβαρές κινητοποιήσεις mm -hmm. Δεν πάμε εκεί πέρα να παίξουμε πώς να το πούμε να δείξουν τα μαγαζάκια το πόσους έχουν και μετά να διαλυθούν εκεί κάνουν κινητοποίηση ή να κάνουν και... Όταν αποφασίζουν Σωστό. δύσκολα Μπράβο. να κάνουν κινητοποίηση ναι. Αν αποφασίσουν όμως δεν την να αποφασίζουν μέχρι τέλους, ναι. μέχρι τέλους ναι. μέχρι τέλους και δεν σηκώνουν μοίρα στους πατηλους, όπως οφείλουν να κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι για την κινητοποίηση δεν είναι για να το παίξουμε επαγγελματίες, επαναστάτες ή για να δείξουμε πόσο είμα... έχουμε ντριφίσει διαμαρτυρία αλλά για να πετύχουμε ένα σκοπό ο σκοπός έχει να κάνει με, τη, με την επιβίωση ενός ολόκληρου κλάδου ή πολλών κλάδων εργαζομένων. Mm -hmm. Γι' αυτό και έχει σημασία ας πούμε, κατεβαίνουν με τον εξοπλισμό τους. Δεν κατεβαίνουνε, κάνουν Έτσι, μια βότα στην πλατεία βόλτα, συντάγματος, ή την άλλη, άλλη πλατεία, την άλλη κάτω από τα πανό του μαγαζιού που μας εκφράζει. Όχι, απλά θέλω να πω, ότι πάμε πορεία και μετά πάμε και πλατεία. Ξέρω εγώ να πιούμε έναν καθένα. Εκεί πέρα κάνουν κινητοποιήσει, κατεβαίνουν τον εξοπλισμό του. Όπω για παράδειγμα είχε γίνει πριν ένα μήνα, πάλι σε Βρυξέλλε, mm -hmm. κινητοποίηση των αστυνομικών. Γιατί πηγαίνουν για ιδιωτικοποίηση, πάνε για ιδιωτικοποίηση, γιατί ο Δήμο των Βρυξελών ιδιωτικοποιείται. Ο Δήμο ιδιωτικοποιείται. Βεβαίω ιδιωτικοποιείται, το παίρνει ιδιωτική εταιρεία τη διαχείριση ολόκληρη του Δήμου και κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί. Έγινε ένα χαμό με του αστυνομικού. Η αστυνομική λοιπόν αντιμετώπισε αντιμετώπισ και πως αντιμετώπισαν, είναι πολύ απλό, να βλέπεις άβρες εναντίον αύρων και ε, ασπιδοφόρους εναντίον ασπιδοφόρων Μα. Το ξύλο που φάγανε οι γεννήτσαρα από τους εναδέλφους <laughs> ήταν άνευ προηγουμένου Ναι, ίδιο, θέλω να πω δηλαδή, ναι. ότι είναι. όταν κατεβαίνεις, κατεβαίνεις, ε, ναι δεν κατέβαι γιαν σου λάτσο. Και ξέρεις τι έχει να του αντιμετωπίσει πλέον, δηλαδή είναι η πρώτη φορά Τεβέρε, η δεύτερη η τρίτη. γνωρίζει πλέον τι θα την μεταξύ. Κατέβήκανε κάτω, Πολύ. οργανωμένοι κτλ. Και τα λοιπάκια, επειδή ήταν περισσότεροι, κατεβήκαν μαζί με τα με mm -hmm. της αστυνομίας, δηλαδή τα οχήματα, με το κύριο οπλισμό γιατί σου λέει, εντάξει, παιδί μου, ο πολίτη μου το δίνει. Δεν μου τον δίνει ο, ο πολιτικός προσταμένος, για να τον προστατεύω και κατέβηκε κάτω, με αυτόν τον τρόπο. Δεν κατέβει έναν δώρο στο δικαίωμα στου του να τον πουλήσουν. Κάνοντας μυστική διαπραγμάτευση. Να σε ρωτήσω, μου κάνει εντύπωση αυτό, δηλαδή. Όταν λες ιδιωτική εταιρεία θα αναλάβει το Δήμο. Ναι. Ε, ό,τι έχει δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση... Όλο, αδιά. όλο το. Το σύνολο του, το, του προπολογισμού του Δήμου. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον προπολογισμό, το να αναλαμβάνει η ιδιωτική εταιρεία, όπου ξεκινάει με περικοπές... Είχε ανακοινώσει την περικοπή οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγειονομική υποστήριξη του το Δήμου ναι. και ταυτόχρονα την ε, ιδιωτικοποίηση σκουπιδιών, ληξιαρχείων, πράγματα, οτιδήποτε έχει να κάνει με υπηρεσία Δήμου. Μάλιστα. Και αυτό ξέσπασε ξε, δηλαδή γιατί. εκεί δηλαδή, ο... δεν βάζουν επιτρόπους, βάζουν Γιατί ε, ε, ναι. η αστυνομία εξαρτάται και από το Δήμο, δεν είναι κρατική μόνο, κρατικό σώμα, εξαρτάται και από του Δήμου. Ναι. Λοιπόν, ναι. και, και έβλεπαν τι απολύσει να έρχονται μπροστά του και προληπτικά. Κάνει την κινητοποίηση. Τώρα δεν ξέρω τι έχει απογίνει. Μάλιστα Αυτή η δηλαδή. ιστορία δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι έχει γίνει και, και αλλού. Έχει γίνει στο Στρασβούργο, έχει, έχει γίνει στην Καλσρούη, έχει γίνει σε πολλέ πόλει που απειλήθηκαν με ιδιωτικοποίηση. Ιδιωτικοποιήθηκαν οι δήμοι αυτοί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και πολύ ωραία. Τέλο πάντων, απλά παίρνουμε γεύση και που είναι Στουδκάδη, πολύ σημαντική. Και που υπάρχει και το κίνημα τη Τουρκάτε των το 100, το, νομίζω το 101, καλά. Μεγάλο κίνημα πολιτών. Προσπαθούν να αναπεριστούμε την πόλη του από την ιδιωτικοποίηση. Αυτή την Κυριακή δεν έχει μια σημαντική συνάντηση. Μόρστε τώρα που λέετε Ευρωπαϊκά. Ναι, ε, ναι, εντάξει, συναντιόμαστε με ένα αντίστοιχο κίνημα τη Ιταλίας Ναι, θέλω να πω ότι. Όχι, το λέω σημαντικό πούμε, ότι ε, είναι σημαντικό. Και, ότι... ε, και, ε... Είναι σημαντικό και ότι... το κάνουμε. Δεν είναι ανάγκη να το φωνάζουμε κιόλα. Εντάξει, δεν το φωνάζουμε. Αυτά δεν τα κάνουμε για δημόσια σχέσει. Ε, ε, είναι ουσία. Να... Ε, ε, ορισμένοι οτι... τα κάνουμε για δημόσια σχέσει. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν το είπα για αυτό. Το είπα γιατί πρέπει οι ακροατέ μα πρέπει. Από ποια άποψη η πληροφόρηση είναι πολύ σημαντική. Ότι δεν είσαι μόνο γιατί επί των πραγμάτων ζει ένα παγκοσμιωμένο κατάσταση. Άρα βλέπουν στην πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν κινήματα που διαμορφώνονται ναι, σχεδόν παντού. bravo σχε... με, τα... με ίδια προτάγματα, θέσει, ανάλογα. Θέσεις, ναι. Ανάλογα, ναι, ναι. ανάλογα προτάγματα, θέσει, αρχέ, ε, κόσμο που αγωνιά για το αύριο του και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Και ότι αυτά τα κινήματα μπορούν κάποια στιγμή να έρθουν σε μια ευρύτερη συνεργασία, Βεβαίως. να το πω, ενόηση, έτσι, γιατί φαντάζουν έρθει μια συνεννόηση και να γίνουν κινητοποιήσεις οι οποίες να αφορούν μόνο τον ελληνικό χώρο οργανωμένες. Ωραία απλά επειδή κυκλοφορεί κυκλοφορούν πολύ δίθεν εκεί έξω Ναι εντάξει πρέπει να σε προσεκτικόν όχι μόνο έξω από τη χώρα mm -hmm. και μέσα στην Ελλάδα, πολύ. για mm -hmm. ε, παράδειγμα α πούμε την, το συγκεκριμένο κίνημα το έχουν καλέσει κάποιοι δίθεν που έχουν mm -hmm. ονομαστεί και λαϊκό κίνημα κιόλα mm -hmm. και είναι ο Τόρι ο Κούκο και ο Μπομπάς του Κούκου mm -hmm. Λοιπόν, ε, και δεν είναι τρεις. Είναι ο κούκος με έναν άλλον και τον παπά του. Mm -hmm. Τρεις όλοι και όλοι. Yeah, λοιπόν, yeah. Ε, και έχουνε, ε, είναι, ε, ως κίνημα, δεν έχει καμία σχέση με το λαό, δεν έχει καμία σχέση με το κίνημα και είναι η σέκτα της σέκτας και, μαζεύ, και μαζεύει παραγωδίσκους του κεράτα για να μας πει τι. Ότι πρέπει να υπάρχει το να μην φύγουμε από το νόμισμα αλλά να βάλουμε και ένα άλλο δίπλα στο νόμισμα, mm -hmm. στο ευρώ, να βάλουμε και ένα άλλο νόμισμα. Δηλαδή στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν την αμερικανική πολιτική του διπλού νόμισματο που επιμένουν αυτή τη στιγμή γιατί πίσω από όλα αυτά που, που, που πάει η όλη ιστορία. Αφού πλέον οδηγηθεί σε πλήρε αδιέξοδο θα μπει το διπλό νόμισμα. Αργά ή γρήγορα. Mm -hmm. Εκείνη η όλη ιστορία. Και βγαίνουν τώρα οι άλλοι και λένε, λένε λαϊκό κίνημα τον εαυτό του. Τον έχουν αυτοπασάρει για να μα πασάρουν ω προδευτική λύση αυτό που είναι στα κοιτάπια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των Αμερικανών. Λοιπόν, είναι τρομερό. Ε, εντάξει. Απλά επειδή κυκλοφορούν πολλοί τέτοιοι mm -hmm. εκεί έξω και ξέρετε πάρα πολλά νερά του καματερού, αγίε αθανασίε, λύνουν όλα τα προβλήματα. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται, χρειάζεται να, να είμαστε προσεκτικοί. Να είμαστε αρκεδά, προσεκτικοί. Σωστά, Λοιπόν, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Ε, εγώ να πω και να επαναλάβω ότι την Παρασκευή κληρώνουμε τις πέντε προσκλήσεις για το θέατρο Α. Πέντε διπλές προσκλήσεις. Ο εχθρός του λαού, του Ήψεν, Στέφανος Λινέος. Ε, πάντα με τις, οι, οι θεατρικέ του παραστάσεις ε, είναι αξιόλογες ε, και νομίζω έτσι ένα κόσμημα οπότε θα έχετε την ευκαιρία 5 τυχεροί να πάρετε 5 διπλές προσκλήσεις. ΕΠΑΜ και ΝΟ τη λέξη παράσταση, το όνομά σας και αποστολή στο 54-344. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας έως την Παρασκευή το μεσημέρι που κλείνει η κάλπη, έτσι, και θα γίνει η κλήρωση. Λοιπόν, ε, εκφοπή ΑΕ, να πούμε ότι εδώ... Θα παραδώσουμε το, τη Σκυτάλη. Το βλέμμα μας. Όχι, ε, το όχι Σκητάλη, θα παραδώσουμε ναι. τη Σκυτάλη. Ε, αυτά για σήμερα. Θα είμαστε αύριο μαζί Τετάρτη. Το βράδυ, υπενθυμίζω, ο Δημητής Καζάκης είναι καλεσμένος στο Εκεντερικό Δελτίο, εδώ στη τηλεόραση του ΑΡΤ με το Σπύρο Καρατζαφέρη στις 10.30. Και αύριο βέβαια το απόγευμα. Αύριο στις 6.30. Θα κάνουμε ένα ταξιδάκι στην Κόρυνθο στο εργατικό κέντρο είναι η ομιλία του Δημήτρη Καζάκη λοιπόν μέχρι τότε να είστε όλοι καλά ε, και μην πιστεύετε όσα ακούτε